Κωστίς Παλαμά, το κορμί. Δόξα στ' ανθρώπου το κορμί, η σάρκα που σ' άγκαλο κυβέρνει το καράβι, Σιδερένιο στα πλάτια του πελάγου, Βαστάει του ανέμου τους δαρμούς, Τους ρομούς, και τα λιωπήρια. Δόξα στα χέρια, ω, χέρια προκομμένα, Σα σπαθιά δυνατά και σαν αλέτρια, Στα πόδια που ματώνεστε φέρνοντας τα φτερά, Δόξα στο χορταριασμένο βράχο του στίσου. Το φέγγος του ματιού και του προσώπου, Την ανδρύκια ψυχή και του στόματου το ρυγισμένο τα ανάκρασμα, Δοξάζω τον ιακρίδων τ' αραβδιά, τα νιάτα των ανδινών, δοξάζω το κορμί, Που αποτολμάει λμάις μέρα γνάντια ολούμνο, απ' τα ρπαγιάνιχτο, τις ακάθαρτες αρόστιας, δεικάναμε μετρήσει με τη γαλήνη των αγαλμάτων, το κορμί δοξά, ρόδο τις υγιίας, και υπάρτα το χαμόγελο τη σύλη, και σύγνεφο. Που κλύτα το πνεύμα πόγινε από πλάστη, πλάσμα το κορμί Δόξα.